Κυρίε και κύριε, ένα από τα μιλήματα που με εντυπωσίασαν τον τελευταίο καιρό είναι αυτό του καθηγητή του κύριου Κοντογιώργη. Άλλωστε, ο κύριο Κοντογιώργη μας κάνει την τιμή τη μεγάλη να είναι πάρα πολύ συχνά κοντά μας, όποτε του ζητήσουμε την άποψή του για πολύ σοβαρά ζητήματα. Γιατί κάθε ζήτημα που ανακύπτει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει άμεσα επιπτώσει στο Δεν θα ήθελα λοιπόν εγώ να ποτήσει με λέξη οδηγάρχες. Θα ήθελα να το αφήσω σε κει να μας το δει. Κύριε Κύριε Κύριε Κύριε Καλημέρα. Καλή σας μέρα κύριε Ψηλάκη. Είναι χαρά μου που σας ακούω. έσουμε από το λόγο μας την έννοια δημοκρατία, όχι γιατί δεν τη θέλουμε, αλλά γιατί το σύστημά μας και αυτό θέλω να δείξω ε, το σύστημα. το στις προφανώς και το πρώτον δεν έχουμε δημοκρατία γιατί η δημοκρατία είναι άλλο πράγμα και, ε, έχουμε μέσα από την άγνοια και την προπαγάνδα, να δηλώνουμε ως δημοκρατία κάτι που είναι τη φωτός μακριά από αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν συμφέρον να το λένε και να το πείθουν και με τη διαρκή επανάληψη να μοιάζει με αληθινό. Διότι συσκοτίζεται η πραγματική, το πραγματικό περιεχόμενο των ενιών. Ξέρετε οι έννοιες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν είναι ουδέτερες έχουν περιεχόμενο εάν λοιπόν, απο... το σημερινό, πέρα, λοιπόν ακριβώς αν αποκαλέσουμε λοιπόν το σημερινό σύστημα δημοκρατία ε, τελειώνει ο προβληματισμός για το μήπως και μπορούμε ή και πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα για να φτιάξουν τα πράγματα ε, εάν θα μας ρωτήσουν λοιπόν δεν θέλετε το παλιό σύστημα τότε τι θέλετε τη δικτατορία ενώ αν συνομολογήσουμε αυτό που είναι η αλήθεια και μας κρύβουν ότι το σημερινό σύστημα είναι ένα αυστηρά ολιγαρχικό σύστημα και να δούμε αν θέλετε τι είναι και γιατί είναι ολιγαρχικό και επομένως ε, κάτι τρέχει με το σύστημα και δεν πάνε καλά τα πράγματα τότε θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το άλλο πολιτικό σύστημα που θα μπορούσε να είναι και η δημοκρατία. Το, το, το Σύνταγμα μας ποινικοποιεί το αίτημα για δημοκρατία, διότι ο μοναδικός του στόχος είναι να προστατεύσει το παρόν πολιτικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει βάθος αυτή η προσπάθεια των ολιγαρχών να έχουν ένα πολιτικό σύστημα που να είναι στα μέτρα τους κομμένο και ραμμένο, διότι τους επιτρέπει να ασκούν πολιτικές ολιγαρχίας και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν και να οριοθετήσουν τη σκέψη Κα... καθορίζουν λοιπόν ποιος έχει λόγο στα πράγματα ποιο είναι το περιεχόμενο της ατζέντας ε, που θα συζητηθεί και που καταλήγει να περιορίζεται στο ζήτημα της εναλλαγής στην εξουσία αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν Βεβαίως, πολλοί μου λένε ε, ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος όταν του λες ότι το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα εγώ απαντώ ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ περισσότερα, αλλά του έχουν περιορίσει τον ορίζοντα να προβληματιστεί και τα στοιχεία που του δίνουν. Η, το πολιτικό σύστημα το δικό μας είναι και ολιγαρχικό και πολιτικές ολιγαρχίας ακολουθεί. Και θα έλεγα και το σύνολο των πολιτικών συστημάτων του κόσμου, γιατί ζούμε σε ένα και μοναδικό. Δηλαδή είτε πάμε στην Κίνα, είτε πάμε στην Αμερική, είτε έρθουμε στην Ευρώπη. Ένα είναι το πολιτικό σύστημα και η παρέκκλησή του το αυταρχικό. Έχει διαφορετικές εφαρμογές, αλλού πιο ύπιες, αλλού πιο αυστηρές. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Το δικό μας πολιτικό σύστημα όμως έχει και μια ακόμα ιδιαιτερότητα. Οι κομματικοί φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι διαμεσολαβητές και διαχειριστές του συστήματος, έχουν εγκατασταθεί, έχουν υπεύσει στο πολιτικό σύστημα και έχουν μεταβληθεί οι ίδιοι σε πολιτικό σύστημα. Θα ακούσετε τους πολιτικούς μας, ακόμα και νομικούς και συνταγματολόγους, να λένε το πολιτικό μας σύστημα, δηλαδή τα κόμματα. Αυτό είναι η πλήρη στρεύλωση της πραγματικότητας. Αλλά αν στο παρελθόν μπορεί και να μην είχε τεράστιες επιπτώσεις που για μας είχε, αλλά λέμε για τις άλλες χώρες, αυτό το πολιτικό σύστημα σήμερα... Το να δεχθούμε ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία. Έχει τεράστιες επιπτώσεις. Διότι τι λείπει για να είναι έστω αντιπροσωπευτικό. Δεν θα έλεγα δημοκρατικό το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι μέρος του, του πολιτικού συστήματος. Η δημοκρατία σημαίνει ότι κυβερνάει ο δίμος Και δίμος είναι ο πολιτικά συγκροτημένος λαός. Δηλαδή που παίρνει που μετέχει στη διαδικασία των αποφάσεων, όπως και οι βουλευτές, οι βουλή Ο Πρέπει πολίτης... Δεν σήμερα ένα δημοκρατικό σύστημα. Πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Το ένα, ως προς το πολιτικό σύστημα, κύριε Ψηλάκη, ότι αφού παίζουν μόνοι τους και παίζουν μαζί με εκείνους οι οποίοι έχουν την οικονομική την... και την όποια άλλη δύναμη, οι πολιτικές θα είναι προς το συμφέρον αυτών και όχι προς το συμφέρον της κοινωνίας που είναι ένας απλός ιδιώτης. Ο καθένας για τον εαυτό του. Για να αλλάξει λοιπόν η κακοδαιμονία της χώρας και ενός εκάστου θα πρέπει να έχει η κοινωνία λόγω στα πράγματα. Για να έχει λόγο στα πράγματα, δηλαδή στι πολιτικές αποφάσεις η κοινωνία χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι να... Είναι αναγκαίο συντελεστής της πολιτικής για να παίρνονται αποφάσεις να ερωτάτε. Και το δεύτερο, να ε, έχουν οι ίδιοι οι πολιτικοί ευθύνες, να τους ζητώνται ευθύνες να παίρνουν ε, εντολές και να προσάγονται στη δικαιοσύνη εάν βλάπτουν την κοινωνία. Δεν χρειάζεται δε, γιατί πολλοί ε, επικαλούνται την αδυναμία σήμερα να συγκροτηθεί η κοινωνία σε δήμο. Δεν χρειάζεται. Γιατί μαζευόντουσαν οι Αθηναίοι στην αρχαιότητα, παραδείγματος χάρη, ή οι Έλληνες το 18ο, 19ο αιώνα στα κοινά μέσα, γιατί μαζευόντουσαν στην πλατεία ή οπουδήποτε. Γιατί ήταν ο μόνο τρόπο για να εκφράσουν τη βούλησή τους. Όλοι μαζί. Ο καθένας έχει βούληση και την εκφράζει. Όλοι μαζί πρέπει να συγκεντρωθούν κάπου δεν ονειρεύομαι πρώτα πρώτα δηλώνω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες γιατί έχουν επιπτώσει στη ζωή μας όταν μιλάμε για δημοκρατία να μην ορίζουμε δημοκρατία μια ολιγαρχία μας. δεύτερον το ξεκαθαρίσαμε. το ξεκαθαρίσαμε δεύτερον Είμαστε, να... δεν ονειρεύεστε. όχι εννοώ δεν ονειρεύομαι γιατί όταν διαλέγουμε μέσω των μιμιέψιλων με τους ανθρώπους που με ακούνε ή με τους μαθητές μου αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι το τι είμαστε πού βρισκόμαστε και γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση που ζούμε επομένως και πως θα φύγουμε από αυτό πως θα φύγουμε από αυτό Ακριβώς με το να ανεβάζουμε κυβερνήσει επάνω οι οποίε μας υπόσχονται τη μία μέρα και την άλλη αδαπάνως και χωρίς κυρώσει να μας εξαπατούν να αλλάζουν άποψη όπως έγινε και με τις τελευταίες εκλογές μας δηλώνουν διαρκώς πρέπει να τα λέμε αυτά ότι δεν θα έχουμε μείωση των συντάξεων μα θα έχουμε συντριπτική μείωση των συντάξεων και ήδη την ανήγκυλαν των μισθών, το ίδιο των εργασιακών συνθήκων, το ίδιο των πάντων για να πάψουμε λοιπόν να έχουμε επιπτώσεις στη ζωή μας αρνητικές ένας τρόπος υπάρχει, να πάρουμε πολιτικά πράγματα στα χέρια μας άρα ε, δεν είναι το θέμα αν ονειρεύομαι εγώ τη δημοκρατία Ονει, είναι το τι είναι εφικτό σήμερα είναι λάθος να μας εξαπατούν κόσμοι θα φτάσουμε στο εφικτό και θα ήθελα από εσάς κύριε καθηγητά, να μου πείτε και τον τρόπο, τον δρόμο που θα φτάσουμε στο εφικτό ο δρόμος είναι ένας μάλλον ναι ένας και μόνο πρώτον να διαμορφώσουμε την άποψή μας να ξέρουμε τι ζητάμε να ξέρουμε τι είναι αδύνατο να γίνει και τι είναι εφικτό. Παραδείγματος χάρη, δεν θα δούμε άσπρη μέρα εάν σκεφτόμαστε με όρους εναλλαγής στην εξουσία. Θα έρθουν κάποιοι άλλοι που θα είναι νομίς της εξουσίας και θα γλεντάνε εις βάρος μας. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μην τρέφουμε αυταπάρτες. Δεύτερον, να ξέρουμε τι ζητάμε, να τους βάζουμε απέναντι και να τους λέμε ότι θέλουμε να έχουμε άποψη στα πράγματα, όπως έχουμε και άποψη για την προσωπική μας ζωή. Γιατί στην προσωπική μας ζωή δεν δεχόμαστε ο γείτονας να έρθει να αποφασίσει για μας πού θα πάμε απόψε, τι θα κάνουμε αύριο και δεχόμαστε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό να αποφασίζει ο κάθε... Πολιτικός για το ποια θα είναι η ζωή της χώρας, η ζωή όλων μας και η προσωπική μας ζωή. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία και να εγείρουμε αξιώσεις, να μην παραπλανόμαστε παραδείγματος χάρη από τους διάφορους εμπόρους της δημοκρατίας οι οποίοι μας λένε ότι αν βάλουμε το δημοψήφισμα στη ζωή μας θα έχουμε τη λεγόμενη άμεση δημοκρατία, μια νέα απάτη ιδεολογική. Από πού και ως πού το δημοψήφισμα μπορεί να συγκροτήσει την έννοια της διακυβέρνησης ή της συμμετοχής της διακυβέρνησης από την κοινωνία. Έχουμε πολύ απλούς τρόπους σήμερα να αντλούμε τη βούληση της κοινωνίας κάθε στιγμή, να είναι σταθερός και καθημερινός δηλαδή συνομιλητής των, των κατόχων της πολιτικής εξουσίας, των πρωθυπουργών και των υπουργών, να μην μπορεί να πάρει απόφαση ο Υπουργός, η Βουλή, χωρίς, χωρίς τη συμβουλή της γνώμης της κοινωνίας. Μία δημοσκόπηση, μια, ένα, ένα υπάρχουν επιστημονικού τρόποι, γιατί τους κρύβουν. Και λέω, και λέω κάτι παραπάνω ακόμη. Κατά τι δηλώνουν ότι τα πράγματα είναι πολύπλοκα, γιατί μας λένε ότι η κοινωνία δεν είναι όριμη δεν ξέρει, αλλά είναι όριμη να τους επιλέξει. Η κοινωνία ξέρει, αλλά μας έχουν ενσταλλάξει στο μυαλό, την ιδέα ότι ο καθένα από εμά ξέρει, αλλά όλοι μαζί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ε, έχουμε και του στοχαστέ μα από την αρχαιότητα που δεν φημίζονταν για τη ριζοσπαστικότητα τη δημοκρατική του, αλλά που έλεγαν, όπω ο Αριστοτέλη, ότι η γνώμη των πολλών είναι πιο σοφή από τη γνώμη των λίγων. Και είναι και εναρμονισμένη με το συμφέρον των πολλών. Ενώ η γνώμη των λίγων δεν είναι εναρμονισμένη με το συμφέρον των πολλών, αλλά με το συμφέρον των ολίγων. Που είναι συγκατανευσυφάγη, δηλαδή που τρών, που ανοίγουν το μεγάλο φαγοπότη με την τσέπη μας. Επειδή ημένα αυτά που λέτε μου αρέσουνε κύριε Κωνταγιώδη και μάλιστα δίνω ένα πλαίσιο σκέψης. Αλλά θα ήθελα πραγματικά έτσι να σε ακούει πολλοί κόσμος να φτάσουμε σε ένα ζητούμενο. Δηλαδή θα πείτε τι θα πρέπει να κάνω εγώ αύριο ή τι θα προτείνατε. Το πρέπει, εντάξει μια λέξη που ομισβητείται γενικώς. Τι θα προτείνατε. Κοιτάξτε, το τι προτείνουμε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ε, μπορώ να σας φτιάξω ένα σύνταγμα που θα καθιερώνει την αντιπροσώπευση. Αυτό που είναι και απολύτως εφικτό. Το ερώτημα είναι η κοινωνία θα ακολουθήσει, θα πιστεί όταν βομβαρδίζεται καθημερινά από... και φαλκιδεύεται και η, η ψήφος της εμπάσχης περιπτώσης. Από, από όλους αυτούς οι οποίοι ελέγχουν το σύστημα. Διότι, εγώ θα, θα, θα το θέσω ρητορικά, εάν ένα 20% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν θέλει το σύστημα αυτό και θέλει η γνώμη της να μετράει καθημερινά, να μην μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τους μισθού, για τις συντάξει, για οποιοδήποτε, για τον προϋπολογισμό, για τη δημόσια δίκηση, χωρί να ερωτάται και να συμφωνεί η κοινωνία. Δεν πιστεύετε ότι θα βγει μια πολιτική δύναμη για να πάει να βρει την ψήφο αυτών των ανθρώπων και να γίνει και αυτή παράγοντας του πολιτικού συστήματος. Αυτομάτως λοιπόν αλλάζει η ατζέντα. Βλέπετε δηλαδή ότι... Θα μπορούσαν τέτοια οράματα και τέτοιες ανήνυψεις να περάσουν στην κοινωνία. Δεν περνάνε γιατί δεν υπάρχει κανείς. Ακούν. Μιλάω εγώ τώρα μαζί σας. Ε, Αμέσως μετά δεν θα πάρει κανείς τη σκητάλη αυτού του λόγου, αυτού του προβληματισμού, διότι όλοι εκείνοι που έχουν λόγο στα δημόσια πράγματα, με επικοινωνιακά ή εξουσιαστικά, είναι μακριά από αυτές τις προβληματικές. Ξέρετε πότε στην Ελλάδα θα συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Όταν σε κάποια χώρα της Ευρώπης, του νητικού κόσμου, θα, θα μπει αυτό ο προβληματισμός εκεί γιατί έχουμε απαγορεύσει και να σκεφτόμαστε ή λειτουργούμε ως μυρικαστικά, ως μεταφορείς, απλοί μεταπράτες η διανόησή μας κυρίως, ως απλοί διανοηση μας κυρίω, ως απλή μεταπρατες του δυτικού δόγματος το οποίο βέβαια ανάγεται σε συμφέροντα ολιγαρχίας. Ένα ολιγαρχικό σύστημα που είναι αποκομμένο από την κοινωνία και δεν τη τραβάει το χαλεί η κοινωνία και να της πει ή εναρμονίζεσαι με εμάς ή φεύγεις, δεν μπορεί να αποφασίσει υπέρ της κοινωνίας. Ολιγαρχικά για τα συμφέροντα των ολιγαρχών θα αποφασίσει. και Γι' αυτό βλέπουμε την καταστροφή. Να δείτε ένα πράγμα. Στην περίοδο της δεκαετίας του 50-60 του 60, διαμορφώθηκε το κράτος δικαίου σε πολύ πιο δυνατό περιεχόμενο και επίσης το κράτος πρόνοιας ήταν πιο πλούσιες οι χώρες τότε, είχαν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και έδωσαν αυτές τις κοινωνικές προστασίες στα μέλη της κοινωνίας. Όχι βέβαια, αλλά τότε οι συσχετισμοί δύναμης ευνοούσαν τα μέτρα αυτά και βρέθηκαν τα χρήματα. Σήμερα υπάρχουν πολλαπλάσιο, υπάρχει πολλαπλάσιος πλούτος στον κόσμο. Γιατί λοιπόν δεν επαρκεί αυτός ο πλούτος για να ε, δημιουργήσει τους όρους μιας κοινωνικής υπόσταση των ανθρώπων για να ζουν με αξιοπρέπεια και ευημερία και τον καρπόνονται ελάχιστοι διότι αυτοί αποφασίζουν, βάζουν την υπογραφή και η υπογραφή συνεπάγεται διανομή του πλούτου ανάλογα με το συμφέρον του υπογραφέως η κοινωνία είναι απούσα και έχω θα ήθελα έτσι να δούμε την επικαιρότητα τελευταίων μέρων θα σας πω μερικούς τέτοιους είδησα πρώτα και τη Βουλή των Ελλήνων την υπόθεση την περίπτωση που βγει πάλι χθε στην δημοσιότητα. Δεύτερη είδηση, η επίσκεψη του κοινού στους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα. Τρίτη είδηση, τα χθεσινά επεισόδια, ένα μικρό επεισόδιο στο Μέγαρο Μουσική Αντινόδου που βγήκε ένας ομολογιούχος και βρέθηκε απέναντι στον κύριο Παπαδίμον. Με μια φωνή θα έλεγα στεντόνια και ένα θάρρος πρωτόγνωρο στην Ελλάδα. <εκλή> ε, για να πει πλήρως έχει διαπράξει με του. σε Όλες, αν εξαιρέσετε λιγάκι την υπόθεση του Κινέζου Πρωθυπουργού και των επενδύσεων, που παρόλο ότι γίνονται με όρους πολύ χαμηλού τιμήματος, ε, εν πάση περιπτώσει είναι σε μια καλή τροχιά. Οι δύο άλλες συνομολογούν για ένα και μόνο... Ζήτημα το οποίο άλλωστε αναφέρεται και στο βιβλίο μου, έτσι ότι ακριβώς υπάρχουν οι ολιγαρχικοί που στο ολιγαρχικό σύστημα αποφασίζουν για αυτούς. Ε, τι σημαίνει υπόθεση υποβριχίων, τι σημαίνει υπόθεση Ζήμεν, τι σημαίνει εκείνη η περίφημη υπόθεση τσουκάτου που ενώ είναι ομολογημένη και δεν χρειάζεται ανάκριση και περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, δεν προσάγεται στο ακροατήριο για να δικαστεί. Όλα αυτά δηλώνουν ότι επειδή σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αποφασίζουν οι ολιγάρχες ε, αποφασίζουν και για την εξαφάνιση κάθε ευθύνη του. δηλαδή διαπράττουν τα σκάνδαλα και στη συνέχεια τα συγκαλύπτουν τι ακούσαμε αυτές τις μέρες με αφορμή το υποβρύχιο; Την απαράδεκτο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς να ασχολείται και να αρθρώνει λόγο για τους πολιτικούς δηλαδή οι πολιτικοί είναι υπεράνω του νόμου και δικαιούνται να κλέβουν, να εξαπατούν να λησμονούν και να μην έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας να τους ελέγξει. Μα για ποιον είναι η διαφ... ο εισαγγελέας διαφθοράς αν δεν είναι για τους πολιτικούς. Για τον Γεωργό που είναι στη Θεσσαλία, για εσάς που είστε στην Κρήτη και ασχολείστε με το ραδιόφωνο σας. Για ποιον. Δεν είναι για αυτούς οι οποίοι διαπράττουν τα σκάνδαλα και τη διαφθορά και που στείλουν τη διαφθορά στην οποία εμπλέκουν και τους διοικητικούς και τους άλλους γύρω-γύρω ή που δεν τους ελέγχουν στο τέλος τέλος. Τώρα για τον ομολογιούχο, προσέξτε. Με ρωτήσατε προηγουμένως τι να κάνουμε ως, ως πολίτες. Μα αυτό που έκανε ο ομολογιούχος. Να αισθάνεται ο κάθε ολιγάρχης την ανάσα της κοινωνίας και ενός εκάστον. Να μην τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν επειδή υπάρχει η κοινωνία. Δεν γίνεται, εάν καθίσετε και κάνετε απολογισμό... Ποιοι έχουν χρηματίσει οι Υπουργοί Οικονομικών την τελευταία περίοδο είναι όλοι οι οποίοι βγήκαν μέσα από τον θύλακα της συνητικής εξουσίας η οποία έφερε την Τρόικα και τη Γερμανία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι οι μεγάλη θειασότητες της ολιγαρχίας οι οποίες όρθωσαν μάλιστα και ιδεολογικά τύχη γιατί εκεί καλλιεργήθηκαν για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτής της λαϊλασίας και της καθυπόταξης της χώρας. Άρα λοιπόν ο κύριος αυτός να με καλά δείχνει τον τρόπο δεν δηλώνει εξέγερση, δηλώνει μια επιθετική στάση απέναντι σε αυτόν που είναι αναντίστοιχος. Δεν είναι στην τελευταία περίπτωση έκνομος ή εκτός συναλλαγματικών ηθών, συναλλακτικών ηθών αυτός ο οποίος ε, επήγει εκεί να διαμαρτυρηθεί. Είναι ο πολίτης που έπραξε το καθήκον του απέναντι σε έναν κύριο που λέγεται Παπαδήμος εν προκειμένου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι χειροβοσκός, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν έχει το ανάστημα. Και δεν είναι θέμα γνώσεων που αμφισβητό αν έχει πέρα από το τραπεζικό σύστημα. Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί πέραν της, της οικονομικής λειτουργίας την οποία, στην οποία ε, δόθηκε εντολή να διαπράξει. Από πού και πού, εγώ θέτω αυτό το ερώτημα, από πού και πού μπορεί ένας οποιοδήποτε κύριος Παπαδήμος, ο κύριο κύριος δεν έχει σημασία, να αποφασίζει για την τύχη μου σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτό τι σημαίνει, αυτή είναι η έννοια τη ολιγαρχίας. Αν θέλουμε λοιπόν να διασώσουμε κάτι ακόμα και να μην πάμε πολύ πιο βαθιά που μας προορίζουν, ένας τρόπος υπάρχει. Όπως αυτός ο πολίτης, να λειτουργούμε απέναντί τους, αλλά ο πολίτης αυτός λειτουργήσε με όρους διαμαρτυρίας. Του είπε γιατί μου το αυτό. Μήπως Πρέπει όμως... να πάμε λίγο παραπέρα κύριε, κύριε Ψηλάκη. Να αξιώσουμε να μην μπορεί να το κάνει αν δεν έχει τη γνώμη μας. Ωραία. λοιπόν, για να το αξιώσουμε αυτό, εγώ σκέφτομαι κάτι περισσότερο τώρα όχι από εσά. Αλλά από αυτό που με νομίζετε τώρα, θα. Πολίτες, από διαφόρων από το μιας μέχρι, άλλο, μέχρι μια, ένωση, μια ε, σωμάτωση, τύπου. Εννοείται, όταν μιλάμε για τον πολίτη, δεν μιλάμε για δράση ατομική, μιλάμε για ε, δημιουργία συλλογικότητα ομάδων, μεγαλύτερων ομάδων, πολύ μεγάλων ομάδων και ολόκληρης της κοινωνίας να λειτουργήσουμε συλλογικά, να δείξουμε τη συλλογικότητά μας, γιατί αυτό τρομάζει. Τρομάζει να δουν, τρομάζουν να δουν μόνο την κοινωνία, γιατί έχει ακριτική δύναμη, να διαμορφώνει συλλογικότητα και να την εκφράζει απέναντί τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οδηγηθούν τα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα, προς το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας, της όποιας χώρας, μάλλον της Ελλάδας που είναι υποκαθεστώς καπραχής, παρά εάν η κοινωνία λήξει τη συλλογικότητά της. Να μην δουλεύει όπως μας προορίζουν ο καθένας για τον εαυτό του. Φτάσαμε σε ένα βασικό συμπερέσμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε. δηλαδή ο καθένας χρειάζεται να κατεσθαμιά του, να εξωρήσουμε μια λέξη και μια φράση της κατομιλουμένης, ότι σημαίνει πολύ ωραία. Και από την άλλη, θα μπορούσαμε να κάνουμε πια φόρο μοθός μεταξύ μας. Κύριε Ψηλάκη, στο βιβλίο μου για τους ολιγάρχες, όπως και για το προηγούμενο και σε όλο μου το έργο, δείχνω ακριβώ αυτό, ότι για να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να ξέρουμε τι να ζητήσουμε και πώς να το ζητήσουμε. Πώς θα γίνουμε αποτελεσματική ω συλλογικότητα κοινωνική. Πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, και ψάχνουμε να βρούμε τον ηγέτη που θα μας σώσει, θα χαθούμε και θα μείνουν αυτοί στην κορυφή να απολαμβάνουν τα αγαθά και να χαίρονται για τη δυστυχία μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη αγαθά. Αυτή η χώρα, ώσπου να μεταβληθεί από χώρα σε χώρο, ώσπου να ημοιοποιηθεί, θα έχει αγαθά προς απαλωτρίωση. Είτε υπάρχουν Έλληνες μέσα, είτε υπάρχουν άλλοι. Γιατί είναι μια ευλογημένη είναι μια ευλογημένη χώρα. Δηλαδή Μα είναι το καθεστώς το κατοχής. κύριε υψηλά είναι οι έννοιες Είναι είναι απλές και, και σαφείς. Αν αποφασίζει για μια χώρα, αν αποφασίζει για μια χώρα μια άλλη χώρα, ή, ή κάποιοι τρεις κύριοι ε, που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν και θεσμούς ε, άλλους εκτός χώρας, αν αποφασίζουν αυτοί για μας Σημαίνει ότι είμαστε υποκαθεστώς κατοχής. Δεν χρειάζεται να, είναι, να, είναι, να υπάρχει στρατός σε μία χώρα για να είναι υποκαθεστώς κατοχής. Χρειά, αρκεί η, αυτοί που θα έπρεπε να κυβερνούν και να κρατούν την ελευθερία της χώρας μπροστά σε, στο γεθνές περιβάλλον εννοείται το οποίο οι εξαρτήσεις και οι ανταλλαγές είναι σαφείς. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρουν ότι μας έχουν υποβάλει σε καθεστώς κατοχής. Είναι απλό γιατί κάποιοι εφάνταστοι αλλά ιδιωτελείς διανοούμενοι δική μας εδώ της χώρας μας λένε ότι τι συζητάμε για καθεστώς κατοχής αφού δεχθήκαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λέει η Τρόικα που μας έβαλε, μπήκαμε μόνοι μας επειδή μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι, αυτή, αυτό είναι εγκληματικό ψεύδος, ιδιωτελές. Είναι άλλο πράγμα να γίνεται κανείς εταίρος σε μία ευρύτερη ένωση, στην οποία συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις και άλλο πράγμα να υποβάλλεται μέσω μνημονίων και, και, και, και τροϊκανών σε καθεστώς πλήρους υπαγόρευσης των πολιτικών της χώρας. Και λένε πολλοί ότι είναι μόνο οικονομική. Δεν είναι, είναι λάθος. Η οικονομία καθορίζει τα πάντα. Την άμυνά μας, το τι θα αγοράσουμε, το τι θα φάμε, το πώς θα αντιθούμε, το πώς θα σκεφτούμε, αν θα αγοράσουμε βιβλία, αν θα έχουμε ενδιαφέρον για την τέχνη, για τα πάντα. Εδώ αποφασίζουν εάν amusement. ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών... Όπως και παιδί μου, πολύ κυρδική σύντηση μαζί σας, είναι γενικότερα ευρωπαϊκό, δεν θα έπρεπε κάποια μέρα να μιλήσουμε γενικά για το τι σήμερα στην Ευρώπη. Και τι είναι αυτό που επικράτει, ποιες δυνάμεις να θες ότι έχουν επικυριαρχήσει ποιες της Ευρώπη, Ωστόσο, ότι δεν έχω το χρόνο σήμερα, θα ήθελα μια τελευταία ερώτησούλα. Π στην ίδια ε, λογική, στην οποία επιχειρήθηκε και η, το στρογγύλεμα της ιστορίας ε, με τους γειτονικού λαούς. Νομίζουν ότι εάν κρύψουμε τα γεγονότα κάτω από το τραπέζι, θα αναδείξουμε τη σωστή ιστορία. Αυτά, αυτές είναι ε, επιλογές υποτελών, οι οποίες επιλογές επι, ε, υποτελών, ε, έρχονται να υπηρετήσουν μια κατάσταση η οποία για τα καθημάς δηλώνει ακριβώς ότι το καθεστώς ε, εξάρτησης το οποίο ζει η χώρα από το 1832 θα συνεχίσει να ισχύει. Εγώ θέλω να ξέρω σε, σε αυτή την, αν γίνει, ε, κοινή ιστορία με τους Γερμανούς. Θα αναφέρουν μέσα ότι οι Γερμανοί ε, συμβούλεψαν τους Τούρκους να πραγματοποιήσουν την γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων στη Μικρά Ασία. Γιατί η πραγματική ιστορία, η κοινή ιστορία πρέπει να αναδεικνύει όλες τις πτυχές της προκειμένου να διορθώνονται για το μέλλον. Διότι αν υπάρχει μια σταθερά βαρβαρότητα σε μια χώρα, η οποία είναι έξω από το ευρωπαϊκό πολιτισμικό κεκτημένο, πρέπει να αναδειχθεί για να διορθωθεί η χώρα, όχι να τη συγκαλύψουμε προκειμένου να γίνει, να γίνει πιο στρογγυλή και αγαπητή η κοινωνία αυτών των ανθρώπων για να τους ενθαρρύνουμε να επαναλάβουν τα εγκληματικά τους σφάλματα κύριε ή προθέσεις. Σας ευχαριστώ και σας, σας ευχαριστώ πολύ Yannis, και C., εγώ κύριε Ψινάκη. Γιατί θα ήθελα να τα ακούω πολύ πιο συχνά και αυτά το πρέπει να διορθώσουμε την να το να, ναι, να, ναι. να την έτσι από ναι, ναι. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για την Ευρώπη και για, τη, και για τα διεθνή πράγματα μέσα, το οποίο τα εξηγεί αυτά, ε, κύριε Ψηλάκη. Βεβαίως, πολύ ε, ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.